Joder con las TTT. Joder, cuando van a arder? Joder con las TTT. Puta TTT. Y el lado no va a ir para volgarla. Está pa' mala hronya. Θα είναι χρόνια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα, να βρει τρόπο να φάει αυτά τα λεφτά. Η Ελλάδα μα τα πάει πάρα πολύ καλά. Η διαθέσιμη πλέον πόρνη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ. Το σχέδιο συγκροτημένο και το Ταμείο Ανάκαμψη για το νέο ΕΣΠΑ. Τρέχουμε γρήγορα, η γραφειοκρατία μειώνεται, το χρέος είναι διαχειρήσιμο, η Ελλάδα πάει καλά. Μπράβο. Δεν υπάρχει κάτι λίγο, ελάχιστο, που να μην πηγαίνει καλά. Γιατί παντού σε όλες τις προσπάθειες των ανθρώπων και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους πάντα κάτι στραβώνει, πάντα κάτι δεν πάει καλά. Πάντα δεν είναι τέλεια τα πράγματα. Λέμε και αυτό το χαζό το ξύλινο. Το καλό είναι ο εχθρός, το καλύτερο του, του καλού και διάφορα τ Εδώ πάνε όλα πολύ καλά και θα πάνε πολύ καλά όπως ακούσατε αποσπάσματα από την χθεσινή του ομιλία στη Βουλή, μιλάει συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας περιγράφει τι καλά που πάνε τα πράγματα, τι καλά που θα πάνε και σε έδωσε και αναλυτικούς δείκτες και αναλυτικούς, περιέγραψε αναλυτικά τομεί που τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το κρατάμε αυτό γιατί όταν υπουργό λέει ότι πάνε καλά τα πράγματα σε κυβέρνηση που ανήκει ο ίδιος Μάλλον δίκιο έχει. Δεν μπορεί να έχει άδικο, δεν μπορεί να λέει ψέματα, δεν μπορεί να κοροϊδεύει, δεν μπορεί να προδικάζει από τώρα, δεν μπορεί να δημιουργεί εντυπώσει. Όταν μιλάνε οι υπουργοί, ξέρουμε όλοι ότι μιλάνε επί πραγματικού πεδίου και λένε μόνο αλήθειε. Τώρα που πάμε αλήθειε, πάμε να ακούσουμε και κάτι άλλο, να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ του Άδωνη και του Πρωθυπουργού τη χώρα. Πρώτο είναι ο Άδωνη, μιλάει για την Βόρεια Μακεδονία. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει πόσο κακή συμφωνία έχετε φορτώσει στον ελληνικό λαό. Λέει ο κύριος εκπρόσωπος ελληνικής λύσης να βάλουμε λέει βέτος στην ταξι... ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Ωραία, Προφανώς δεν και έχετε καν διαβάσει τη συμφωνία. Η συμφωνία στο άρθρο 2, ρητός απαγορεύει στην Ελλάδα να βάλει βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Ρητό! Άρθρο υπάρχει, λέει απαγορεύεται η Ελλάδα από τώρα και στο μέλλον και για πάντα. Αυτό λέει η συμφωνία μέσα. Θα κάνουμε ότι λέει συμφωνία, η οποία είναι κακή συμφωνία, αλλά δεν μπορεί... Η Ελλάδα να βάλει κανένα βέτο, σύμφωνα με τη συμφωνία, το άρθρο 2, για την είσοδο των Σκοπίων τη Βόρεια Μακεδονίας στην Ευρώπη. Πριν τι εκλογέ όμως πριν δύο χρόνια, για να πουληθεί το Παπατζηλίκι ο ανώ και να ψηφίσουν οι φίλοι δεξιοί τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έπρεπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη να πει αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θέλω λοιπόν από εδώ να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Εφόσον οι Έλληνε πολίτε. με εμπιστευτούν ως Πρωθυπουργό αρνούμε κατηγορηματικά να ερμηνεύσω τη συμφωνία με τον τρόπο αυτό Η διαδικασία ένταξη των σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχετίζεται με τη συμφωνία των Πρεσπών Η Ελλάδα θα διατηρήσει στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή το δικαίωμα να διαπραγματεύεται να ανοίγει και να κλείνει επιμέρους κεφάλαια ανάλογα με τα εθνικά και τα κοινωτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα μπορεί ανα πάσα στιγμή να βάλει βέτο στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η συμφωνία στο άρθρο 2 ρητός απαγορεύει στην Ελλάδα να βάλει βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Η Ελλάδα θα μπορεί ανα πάσα στιγμή Να βάλει βέτο και αυτό το δικαίωμα της πατρίδας μας αρνούμε να το απεμπολίσω. Η συμφωνία στο άρθρο 2 ρητό απαγορεύει στην Ελλάδα να βάλει βέτο στην ταξιακή πορεία των Σκοπίων. Με διαφέρει η επικοινωνία και όχι ουσία. Έτσι λοιπόν, τα έχουμε όλα γιατί πρέπει να καλυφθεί και το κοινό το οποίο διψάει για όλα αυτά, διψάει για απάτη δηλαδή. Και εδώ του την έδωσαν πλουσιότερο πάροχα πριν τι εκλογέ. Θα βάλουμε βέτο, μετά τι εκλογέ δεν μπορούμε να βάλουμε βέτο γιατί το λέει η συμφωνία. Για την ίδια συμφωνία και για το ίδιο άρθρο μιλούσε και ο Κυριακό Μητσοτάκη και ο Άδωνη Γεωργιάδη. Τα ωραία γίνονται στη Θεσσαλονίκη κάτω από τη Βόρεια Μακεδονία, στη Νότια Μακεδονία δηλαδή, τη δική μα. Εκεί έχουν λεωφορεία. Μάλλον εκεί δεν είχαν λεωφορεία και μέσα στην πανδημία ήταν χωρί λεωφορεία. Εδώ στην Αθήνα είχαμε, αλλά τα ήταν σαν σαρδέλες. Εκεί δεν είχαν καν λεωφορεία. Κάποια στιγμή έρχεται αυτή η κυβέρνηση και ο Καραμαλίσο Τρίτο, ο, ο Υπουργό Μεταφορών και φέρνει λεωφορεία από τη Λιψεία. Ήταν αυτά τα λεωφορεία και από τη Βουδαπέστη. Κάποια από αυτά που γράφανε ουγγρικού προορισμού, κάτι πόλη. Τα βλέπαν οι Θεσσαλονίκοι, έμπαιναν μέσα, μάλλον πήγαινε στην Τούμπα. Αλλιώς θα πήγαινε έξω από τη Βουδαπέστη, σε ένα προάστιο. Δεν είναι και άσχημα. Το από τότε το είχαμε πει, ήταν πολύ ωραία κίνηση. Και ο καθένα θα να μπει σε ένα λεωφορείο αστικό και να φτάσει κάπου αλλού. Γιατί μόνο με αεροπλάνο ή με τουριστικό πούλμαν. Αυτά λοιπόν τα λεωφορεία δεν είχαν, μάλλον είχαν παράθυρα, δεν άνοιγαν. Τα παράθυρα. Ό,τι πρέπει για πανδημία. Ό,τι πρέπει για πανδημία γιατί από τη λειψία που ήρθανε από τη Γερμανία δηλαδή δεν πρέπει να ανοίγουν τα παράθυρα. Οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες. Αυτά τα λεωφορεία τώρα με τους 40 βαθμούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν έχουν air condition. Δεν ανοίγουν παράθυρα. Δεν έχουν air condition. Ό,τι πρέπει για τους Θεσσαλονικείς εν μέσω κορονοϊού. Να θυμηθούμε τότε επειδή είχαν γραφτεί όλα αυτά, Που λέμε εμείς τώρα, τα είχαν θέσει και οι εργαζόμενοι εκεί, αλλά και γραφόντουσαν στον τοπικό τύπο στα site. Είχε πάει ο Κώστας ο ο Τρίτο και τότε με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη και είχαν αυτοσαρκαστεί κάπω. Κάναν το γνωστό παιχνιδάκι, αστιάκι για τα ελοφορία που πάσαρων στην Θεσσαλονίκη. Και σε κατηγορούσαν ένα κάτι που μα έφερε σαπάκια. Μόνο σαπάκια δεν αφάντα. Ναι, ναι, ναι. Για εικόνα χιλιέ λέξει. Πόλει πόσα χρήματα είναι χθε η του Δήμου Θεσσαλονίκη και του Δήμου Λευξία. Με κατηγορούν, λέει ο Καραμαλίση, ότι σα έφερα σαπάκια. Δεν σα έφερα σαπάκια. Λοιπόν, ξανά λέμε: Δεν έχουν παράθυρα, δεν ανοίγουν τα παράθυρα. Επτασφράγιστα, σφραγισμένα, κανονικά. Μπαίνει μέσα και μόνο αυτό είναι υπεραρκετό. 40 βαθμού έξω, κάτω από τη λαμαρίνια, αυτό γίνεται 50, Δεν έχει και Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Οι εργαζόμενοι τα απέσυραν. Πολύ καλά έκαναν. Έτσι ορίζει ο νόμο. Έτσι ορίζουν οι υπουργικέ αποφάσει. Βγαίνει όμω ο πρόεδρο. του ΟΑΣΤ, ο κύριος Γιώργος Κόδρας και κατηγορεί πιο σάλους για όλο αυτό το μπάχαλο το δικό του το κυβερνητικό, την απάτη αυτού του τύπου κατηγορεί τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές Υπάρχουν λεωφορεία τα οποία δεν διαθέτουν κλιματιστικό Ναι βεβαίω, είναι τα λεωφορεία που ε, μας παραχώρησε ο Δήμος της Αλωνίκης, που έχει την καλοσύνη να μας παραχωρήσει Αυτά τη είναι Ναι ναι αυτά της ληψίας Δεν είναι. ήταν ο χρόνο Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετό. Ξεκίνησαν οι εργασίε εγκατάσταση κλιματιστικών σε ή. Κάποια έχουν ξεκινήσει, σε κάποια όχι. Με τα υπόλοιπα, με... υπόλοιπα έχουμε λεωφορεία τα οποία να έχουν πρόβλημα τα κλιματιστικά του. Υπάρχει ένα μικρό αριθμό, αλλά περισσότερο είναι η διάθεση ορισμένων που λένε με το παραμικρό, αν δεν δουλεύει το κλιματιστικό και το γυμνάνε πίσω. Και λυπάμαι που θα το πω, δυστυχώ αυτό είναι και οδηγία του, του σωματίου που λέει αν δεν δουλεύει το κλιματιστικό. που δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να το φαίνεται πίσω. Με αποτέλεσμα να έχουμε επιστροφές χωρίς λόγο. Α, έχουμε τέτοια ζητήματα εσωτερικά. Είναι, είναι προφανές ότι οι άεργοι συνδικαλιστές εξακολουθούν να θέλουν να, α, κάνουν ό,τι θέλουν στη Θεσσαλονίκη στο ΜΟΑΣ. Αυτό δεν θα ισχύσει όμω. όμως. Καλά θα κάνουν οι άεργοι συνδικαλιστές να καταλάβουν ότι η βασιλεία του τελείωσε. Είναι αυτό ο θεσμικό κυβερνητικό παράγοντα που έχει φέρει λεοφορία χωρί να ανοίγουν τα παράθυρα και δεν έχει φροντίσει να έχουν air condition τα λεωφορεία και φταίει σύμφωνα με αυτόν. Και παίρνει και ύφο και αλλάζει και τη φωνή. Ότι φταίει κάποιο άλλο που εφαρμόζει την υπουργική απόφαση. Άρθρο 5 Υπουργική, υπουργική Απόφαση Α27733, κάθτο 2213, 16 του 2015. Και λέει. Οι οδηγοί ηλεκτροδοκοί υποχρεούνται κατά περίπτωση όπω μεριμνούν για την τήρηση ικανοποιητική θερμοκρασία εντό των οχημάτων σειρμών που διαθέτουν κλιματισμό, ώστε για μέν τη θερινή περίοδο η ψήξη να ενεργοποιείται όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάνει του 28 βαθμού Κελσίου. Για δε τη χειμερινή θέρμανση να ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 15 βαθμού Κελσίου. Οι εργαζόμενοι δηλαδή κάνουν αυτό που η πολιτεία του έχει πει να κάνουν, και ευτυχώ που το κάνουν οι εργαζόμενοι, πάνω από 28 να ενεργοποιείται το air condition. Εκεί είναι 58. Η θερμοκρασία και δεν υπάρχει τρόπο, ούτε παράθυρο να ανοίξει, να μπει στο καυτό αέρα. Και επειδή οι εργαζόμενοι το κάνουν αυτό, βγαίνει ο πρόεδρο εδώ και τα ρίχνει στου εργαζόμενου και στου άεργου. Ποιο τώρα, ένα πρόεδρο οργανισμού κρατικού, έτσι όπω διορίζονται και με τα προσόντα που διορίζονται οι πρόεδροι οργανισμών, να κατηγορήσουν του εργαζόμενου επειδή εφαρμόζουν το αυτονόητο. Ότι το σωστό θα ήταν να μην θέτουν θέμα οι εργαζόμενοι, να είναι μέσα εκεί ο οδηγό με αυτέ τι συνθήκε να οδηγάει και να μεταφέρει άλλου 50 μέσα με αυτέ τι συνθήκε και μέσα σε κορονοϊό. Θα ήταν ενωρμάλο όλο αυτό και δεν θα ήταν άργο συνδικαλιστή αν δεν έθετε το θέμα. Για ίδιο παρόμοιο θέμα, σήμερα το πρωί υπάρχει κατάληψη εδώ στον ΕΦΚΑ του Πειραιά γιατί δεν έχουν air condition το, το κτίριο. Και είναι μέσα με τα τηλεφωνήματα, τα γνωστά. Και βγαίνει ο Χατζηδάκη το πρωί στο Sky, Κωστής Κωστή να κατηγορήσει ποιου για το, το το κτίριο δεν έχει air condition Μα προφανώ του εργαζόμενου. Πριν όμω, θέλω να ξεκινήσω αυτή την κατάληψη που υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Τον Εύχα, για τον οποίο έχετε πει πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι υπάλληλοι διαμαρτύρονται σήμερα γιατί δεν έχουν κλιματιστικό κλιματισμό. Όλα αυτά τα έχω επισημάνει και εγώ και από τότε που πήγα στο κέντρο που εκδίδονται οι συντάξεις εδώ στο κέντρο τη Αθήνα και από τότε που πήγα στα ΚΕΠΑ. Προφανώ υπάρχουν πολλέ δυσκολίε στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι υπάλληλοι. Είναι καταγεγραμμένα σε δηλώσει μου, σε τοποθετήσει μου, σε αναρτήσει μου ε, στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Βεβαίω. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε με τους υπαλλήλους για να ξεπεραστούν όλες αυτές οι δυσκολίες αλλά θέλω να επισημάνω ναι. πως αυτό δεν είναι άλλοθι για να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα όποιοι δεν τα σηκώνουν τα τηλέφωνα ή να μην εξυπηρετούν τους πολίτες ή να τους οδηγούν σε όλη αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία που πολλέ φορές υφίστανται. Έχουμε ένα κρατικό σύστημα που ακόμη λειτουργεί με τηλέφωνα. Ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί αλλιώς η δημόσια διοίκηση. Αυτοί κυβερνούν τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτοί ευθύνονται για τα τηλέφωνα. Αυτοί κυβερνούν και αυτοί ευθύνονται επειδή το συγκεκριμένο κτίριο, τα κτίρια δεν έχουν air condition. Πόσο στοιχίζει είναι air να μπει στα γραφεία. Και μίζα θα βγάζανε από την προμήθεια των... Σωμάτων ερκοντήσεων, τίποτα από αυτά και τώρα εδώ λέει ο Χατζηδάκη: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν λέει το αλλά, φταίνουν και οι εργαζόμενοι να μην το χρησιμοποιούν ω άλοθη για να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα. Ότι με αυτέ τι συνθήκε, σε ένα γυάλινο κτίριο, επίση φούρνο, που στα περισσότερα από αυτά επίση δεν ανοίγουν τα παράθυρα, η αρχιτεκτονική τη μεταπολεμική Ελλάδα και οι μεγαλοφαντασιώσει ότι έχουμε γίνει Ευρωπαϊκή πόλη, έτσι σηματοδοτεί το τότε με τα τζαμένια κτίρια. Ε, μέσα σε όλα αυτά πάλι οι εργαζόμενοι φταίνε που δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Φύγαμε από αυτά τα πολύ ωραία. Και την ευθύνη των Υπουργών και την άνεση με την οποία ταχώνουν σε άλλους. Εδώ εργαζόμενους ή συνδικαλιστές, χωρίς κανένα, κανέναν ενδιασμό. Ο Βελόπουλο λοιπόν προχτές, προχτές, εδώ και καιρό έχει μιλήσει και με αναφέρεται συνεχώς ότι η Μάγδα Φίσα, η οικογένεια Φίσα, πήρε χρήματα από τη δολοφονία. του γιου τους. δεν ισχύει αυτό, το ξέρουμε όλοι, δεν θα μπορούσε να το κάνει η συγκεκριμένη οικογένεια έτσι κι αλλιώς, το έχει πει επανειλημμένος, το έχει τονίσει εις, παρ' όλα αυτά συνεχίζεται είτε από tweet, είτε από δηλώσει του ιδίου να θέτει αυτό το θέμα. Τον είχανε καλεσμένο τον Κυριάκο Βελόπουλο σε βραδινή εκπομπή και τον ρώτησαν για αυτό το θέμα και ακούστε πως απαντάει. Έχω διαχειριστεί yeah. στο Twitter, yeah. εγώ δεν μιλάω εγώ. Αλλά όταν και είπατε εμένα... τώρα για το Twitter, κύριε Βελόπουλε, τι ακριβώς τι έγινε τίποτε, με αυτή την με θέμα, ιστορία δεν αυτή. αυτή διότι... με τα διότι υπήρξε Μαρινάκ λέει παρέμβαση του, του Προέδρου τη Βουλής δεν θα... Έγινε ε, θεσμική παρέμβαση. Καμία παρέμβαση δεν είναι, μα. Δεν θέλω δεν θέλω παιδιά. Ακούστε η άποψη. σε εσά Δεν με Εδώ με την του με το Τους <Σιώστε Σιώστε> <λοιπόν, Σιώστε> αφήνω στη μυζέργεια τους Φάνηκε ότι παναχωρήσατε Καμία <Σιώστε> παναχώρησης, καμία κάνετε λάθος Κύριε, μας Εγώ, έχει εγώ καλά αυτό καλά. που είπα το εννοώ Παρακαλώ. Ότι η κυρία Φίσα έπρεπε να αποζημιωθεί Ότι η κυρία Φίσα έπρεπε να αποζημιωθεί Δεν είπε αυτό Δεν είπε ότι έπρεπε να πάρει χρήματα Είπε ότι πήρε χρήματα Να ακούσουμε πώς ακριβώς το είχε πει Το παιδάκι αυτό λοιπόν Ενώ στην υπόθεση του Φίσα Ενώ στην υπόθεση του Φίσα Το ελληνικό λαό αποζημίωσε. Όπω τα ακούτε. Αποζημίωσε. Όπω Και καλό έπραξε. Εδώ λοιπόν είναι άλλη χρόνο. Χρήση άλλων χρόνων. Αόριστο και μέλλοντα. Τα μπερδεύει με τον γνωστό τρόπο. Θεωρεί ότι όλοι από, από κάτω δημοσιογράφοι, όποιο τον ακούει, είναι ψηφοφόροι του. Που έχαψαν όλο αυτό με τι επιστολέ του Ισού και όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι μπορεί να πουλάει την ίδια παπάντζα συνεχώ όπου βρίσκεται λε και δεν καταλαβαίνουμε, δεν ακούμε. Και δεν ξέρουμε και τα βασικά ελληνικά να καταλάβουμε τι ακριβώς είπε και τι εννοούσε με ένα πολύ σοβαρό ηθικό, ηθικότατο θέμα. Αλλά γι' αυτό προφανώς δεν υπάρχει διαφορά. Στο Twitter ένας λογαριασμός που δηλώνει εκεί Βελόπουλος Κυριάκος, όπως λέει ο ίδιος δεν είναι αυτός, είναι η φίλη του Κυριάκου Βελόπουλου, έγραψε και το ποσό που πήρε η οικογένεια 800.000, τον ρώτησαν και γι' αυτό. Ναι, το θέμα όμω το κουλίδι. επίδικο εδώ, σε αυτό που συζητάμε, δεν είναι η αποζημίωση. Είναι το αν ένα πρόεδρο ελληνικού κόμματο έκανε ένα tweet το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πάλι σα λέω, Φέγκτο. Σα είπα προηγουμένω το tweet yeah. δεν δικό μου. Διαχειριστέ υπάρχουν, δεν το κάνω εγώ. Σταματήστε λοιπόν να το διασκέλτε. Δεν το κάνατε Δεν, δεν υπάρχει. Okay. Okay. Yeah. Εγώ το έχω πει, δεν ασχολούμαι ούτε με Facebook ούτε με Twitter. Το έχω πει δημόσια. Yeah. Δεν ασχολούμαι όπω άλλοι υπουργοί όλοι με άλλα μέσα. Άρα να υποθέσω ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσετε με του συνεργάτε σα, όποιο τώρα. Μα λύσω τίποτα, αυτονόητο που Εάν κάποιο μιλάει στο όνομά σα, κύριε Βελόπουλε, είτε το κάνει στο Λέ, τέλο. Λέει, λέει, λέει, πάνω, λέει φίλοι του Βελόπουλου. Ε, άμα λέει φίλοι του Βελόπουλου, Αλλά δεν είναι ο ίδιο. Και μπερδευτήκαμε και εμεί. Φίλοι του Βελόπουλου δεν το λέει πάνω, το λέει από κάτω και κρυμμένο κάπω. Πάνω λέει Βελόπουλο Κυριάκο. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, κάνει τα δέοντα, ζητά από του φίλου να αλλάξουν το, το όνομα, ώστε να μην παραπλανείται ο κόσμο και βλέπει Βελόπουλο και νομίζει ότι είναι Βελόπουλο, αλλά τελικά είναι φίλοι. Αν αυτοί γράφουν κάτι ανεξέλεγκτο που εσύ δεν το ξέρει, δεν το έχει διοχετεύσει και δεν μπορεί να το ελέγξει, αλλάζει, διακόπτει οποιαδήποτε σχέση έχει με αυτό για να μην γίνονται παρανοήσει και μην παρεξηγηθεί Κάπου είδε το, Ο σύζυγος τη Μάγδα Φίσα, πατέρα του Παύλου Φίσα, είπε ότι αν είχαμε πάρει και αυτά τα 800 χιλιάρικα, θα είχαμε αγοράσει τι επιστολέ του Ιησού που πούλαγε ο Κυριάκο Βελόπουλο. Αλλά δεν τα πήραν αυτά τα 800 χιλιάρικα. Ο Βελόπουλος λοιπόν είναι, λέει κάτι που λέει και ένας αριστερός, βαθιά αριστερός όπως είναι ο Παύλος Πολάκης και υπάρχει και ένας συναγωνισμός, ποιος το έχει πει πρώτος. Ευχόνιο, κάνατε. Ή είστε πάλι μαζί με τον Πολάκη. Γιατί ναι, λέει ο Πολάκης ό,τι λίγο... είπε ο, Ακούστε, ο Πολάκης, εγώ λέτε κάτι. Και λέτε κι εσεί. Όχι, ότι λέω εγώ λέω Πολάκης τώρα. Α. Α, α, α, να αποδάει, όχι, ε, ε, α, η okay. επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο ότι έχει το Αυτός με τον Πολάκη. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε λοιπόν. Είναι που το. Μην μου αναφέρει τον κύριο Πολάκη. Εγώ το είπα ο κύριο Πολάκη τον Ιανουάριο. Εγώ Σεπτέμβριο Εγώ το είπα πρώτο. Και ο κο το Ιανουάριο. Εγώ το από το Σεπτέμβριο από αυτά. Ελληνόπουλα, είστε ψεκασμένα και τα δύο. Μην τσακώνεστε, δεν υπάρχει λόγο. Κάποιο το πρώτο, ναι. Και μετά ακολούθησε και ο άλλο. Και έχουν πει μοταμό σχεδόν τα ίδια. Το μεταδώσαμε το σχετικό απόσπασμα. Και παίζει και στο και ο του ΣΥΡΙΖΑ. και μιλάει για την πανδημία για την πανδημία το τονίζω και λέει ότι έχουν βάλει πλάτη και δεν την αναγνωρίζει αυτή την πλάτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βγαίνει ένας πόνος και ένας παραγμός στην φωνή του αριστερού βουλευτή Κώστα Ζαχαριάδη επειδή δεν έχει αναγνωρίσει την πλάτη που βάλανε για την πανδημία Πρώτα όμως πρέπει να συνεννοηθούν στην κυβέρνηση να έχουν μια ενιαία γραμμή σε αυτά τα πράγματα και να συνεννοηθούν με την Εμένα μου έκανε πολύ αρνητική. Ε, εντύπωση, η χθεσινή αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού ότι δεν βάλαμε πλάτη βάλαμε πλάτη Μπράβο. το κόμμα μου, εγώ προσωπικά όλοι μας, σε αυτή την προσπάθεια κάτσαμε μέσα στο lockdown μπήκαμε μπροστά στην ιστορία του εμβολιασμού καταθέταμε διαρκώς δικές προτάσεις και έλεγε το κύριος Μητσοτάκης να μα πω ότι δεν βάλαμε πλάτη Εμάς να μα πω ότι βάλαμε πλάτη Δεν πειράζει Ο κύριος Μητσοτάκη ήρθε μετά και σας ευχαρίστησε που βάλατε πλάτη στα 55 από τα 128 άρθρα του εκτρώματος νομοσχεδίου του Κωστή Χατζηδάκη Η πλάτη εδώ, πλάτη εκεί, πλάτη και σ' άλλα το 40% νομίζω 60% νομίζω των νομοθετημάτων που έχουν έρθει στη Βουλή έχουν ψηφιστεί και από τα δύο κόμματα τα εκτρώματα που φέρνει δεξιά Η οποία πρέπει να φύγει και από τα πράγματα, ε, ψηφίζονται από ένα πολύ σοβαρό ποσοστό μέχρι τώρα στα δύο χρόνια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα βουλευτή του κόμματο τη συμπολιτεύσεω είναι ο Κωνσταντίνο Μαραβέγια, γιατρό βουλευτή Μαγνησία. Από το Βόλο πάνω, νεοδημοκράτης βουλευτή, ο οποίο μιλάει στην Βουλή και διαβάζει μια επιστολή μια ψηφοφόρου, η οποία του περιγράφει τι ακριβώ εικόνα. Ε, είδε αντίκριση στο νοσοκομείο που νοσηλεύθηκε ε, είναι από τις λίγες επιστολές και από τους λίγους συμπολίτε μας που ταχώνουν σε νοσηλευτές μεταξύ άλλων λένε ότι δεν ήταν καλοί νοσηλευτές ενώ έχουμε πάει σε νοσοκομεία λέμε ευτυχώς που υπάρχουν νοσηλευτές οι γιατροί και κρατάνε Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προφανώς του χιλιάδες θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την προσδοκία, είναι και θέμα στιγμή, είναι και συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει κάποιος, λεπτομέρειες για τον βουλευτή. Διαβάζει λοιπόν αυτή την επιστολή, θα ακούσουμε μέρος της επιστολής όπως τη διαβάζει στη Βουλή, γιατί έχουν σημασία τα συμπεράσματά του μετά. Έλαβα ένα μήνυμα από μια συμπολίτησα το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω αυτούσιο. Κώστα, καλησπέρα. Κάποιες νοσηλεύτριε προσπαθούν. Οι περισσότερες όμως, αδιάφορες, τσακώνονται ώρες μεταξύ τους, δεν μπαίνουν στους θαλάμους, δεν υπάρχει κουδούνι να καλέσεις αν έχεις ανάγκη. Βάζεις τι φωνές ή βαράς με ό,τι βρει το μεταλλικό, κάγκελα του κρεβατιού και ελπίζεις να σε ακούσουν. Μπορεί να περάσουν και τρει ώρε και να μην έρθει κανεί. Δεν υπάρχουν σεντόνια. Εμένα την τελευταία φορά μου έστειλαν από το σπίτι. Τα κρεβάτια άθλια, τα μπάνια κατεστραμμένα. Λείπουν σπιράλα από τα ντους, Τρέχουν καζανάκια ασταμάτητα. Τρέχουν νερά από το ταβάνι. Ειλικρινά, το πέρασμα από την παθολογική κλινική ήταν ένα μαρτύριο. Όσοι λοιπόν γνωρίζουν από εντατική, ας απαντήσουν, από ιατρική, α απαντήσουν μόνοι του αν η κακή νοσηλευτική υπηρεσία μπορεί να παίξει ρόλο ακόμα και στην επιβίωση που Ο κύριο Γινακό. Α γιατί αν κάνει ώρε ατέλειωτε, όπω ισχυρίζεται μια ασθενή και νομίζω ότι όλοι τουλάχιστον οι συνάδελφοι που είναι γιατροί, θα λάβανε αντίστοιχα μηνύματα κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Δεν ήταν το πρώτο και εγώ που έλαβα. Αν κάνει λοιπόν, ώρες ατέλειωτο να επισκεφτεί έναν ασθενή, κάνει κανένα που έλεγε και η συμπολίτησα, δεν ξέρει αν αυτό ο ασθενή συνεχίζει να έχει το οξυγόνο στη μύτη του ή αν είναι χωρί, και αυτό παίζει ρόλο και στην επιβίωση του. Η επιστολή που διαβάζει ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία από το Βόλο αναγνωρίζει ότι οι αρκετοί νοσηλευτέ κάνουν καλά τη δουλειά του, αλλά είναι κάποιοι, λέει, που δεν είναι καλοί, τσακωνόντουσαν κτλ. Και αμέσω μετά αναφέρεται στην επιστολή, το διάβασε και ο βουλευτή, ότι δεν λειτουργούν καζανάκια, τρέχουν τα νερά από τα ταβάνια. Δεν υπάρχει ε, το κουμπάκι αυτό που πατάμε δίπλα στο κρεβάτι, το κουδούνι για να έρθει νοσηλεύτρια, και άρα αναγκάζονται να κάνουν διάφορα. Δεν υπήρχαν σεντόνια, τα φέρανε μόνοι του. Για όλα αυτά α δεχτούμε. Ότι κάποιοι νοσηλευτέ δεν ήταν στη θέση του και τσακωνόντουσαν μεταξύ του, όπω λέει η συγκεκριμένη κυρία, και την αναπαράγει με άνεση και κολοπεδαρισμό αρκετό ο συγκεκριμένο βουλευτή. Όλα τα υπόλοιπα, τα βάνια που στάζουν, σωλήνε, καζανάκια που δεν λειτουργούν, κουδούνια που δεν λειτουργούν, σεντόνια που δεν υπάρχουν, κρεβάτια που είναι χαλασμένα. Ποιο ευθύνεται για όλα αυτά, Οι κυβερνήσει, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, η διοίκηση, η απάντηση του βουλευτή. ή για τα ταβάνια και τα καζανάκια που τρέχουν που έλεγε ε, ε, η συμπολίτης αυτέ είναι μήπως οι υπουργοί τα νοσοκομεία έχουν υπηρεσίες έχουν στο φινάλε φινάλε και διοικήσεις άρα αυτό που όλοι γνωρίζουμε αλλά σπάνια ομολογούμε είναι ότι λείπει η αξιολόγηση <Ροί> Για τα ταβάνια και τα καζανάκια που τρέχουν που έλεγε ε, ε, η συμπολίτη, αυτά είναι μήπω οι υπουργοί. Όχι βέβαια. Για το ταβάνι, για το κουδούνι, για τα ζεντόνια που δεν υπάρχουν δεν φταίνουν οι υπουργοί. Ποτέ δεν φταίνουν οι Οι εργαζόμενοι φταίνουν και εδώ. Οι εργαζόμενοι φταίνουν στα λεωφορεία που δεν έχουν παράθυρα και δεν έχει ερκοντήσιον. Οι εργαζόμενοι φταίνουν στο κτίριο εδώ στον Πειραιά που δεν έχει επίση ερκοντήσιον και έχει κλειστά παράθυρα, τζαμένιο κτίριο και δεν μπορούν να δουλέψουν. Και οι εργαζόμενοι φταίνουν στο νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχει. Κρεβάτι, επειδή δεν υπάρχει σεντόνη και επειδή στάζουν τα νερά. Γιατί δείχνει ότι η συντήρηση που έχει γίνει εκεί είναι πριν 20-30 χρόνια. Η λογική των νεοδημοκρατών είναι αυτή. Μέσα σε μία μέρα, τρει. Ένα πρόεδρος οργανισμού, ένα υπουργό, επίπεδου Χατζηθάφτη, και ένα βουλευτή Μαραβέγια του Βόλου κατηγορούν με φοβερή ευκολία, χωρί κουκούλα, χωρί κουκούλα αυτή, γιατί την ενδημικό μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα το ρουφιάνεμα και ο κολοπεδαρισμό. Κατηγορούν όποιον βρούνε, οποιονδήποτε άλλον εκτό από του του. Λες και δεν έχουν την ευθύνη δύο χρόνια τώρα και θα μπορούσαν να είχαν λύσει όλα αυτά τα θέματα. Και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ και τα λεωφορεία πάνω στη Θεσσαλονίκη και τα νοσοκομεία όταν δεν έχεις εντόνια, κουδούνια και καζανάκια που τρέχουν. Οι προβλέψει όμως για το μέλλον αυτού του τόπου είναι πάρα πολύ καλές. Θα ακούσουμε τώρα πως ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή διαβάζει διαφόρων οίκων. οίκων. και αν όχι σπίτε τους, διεθνών οίκων, γραβατωμένων που αποφασίζουν τις τύχες των λαών, διαβάζει τα καλά λόγια που λένε για την Ελλάδα και πως ο ίδιος, στο τέλος, το πριονίζει το κλαδί που καθότανε. IHS Market, τη μεγαλύτερη άνοδα από το 2020, κατέγραψε μεταποίηση στην Ελλάδα. Good. Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει ταχύτερα από αναμενόταν. City group. ανάπτυξη άνω του 10% στην Ελλάδα τη διετία 21-22 Η Bank of America ανακοίνωσε πρόβλεψη 5,1 3,4 που έδινε το Μάιο Η DPRS δηλώνει συν 5% από 4% που έδινε το Μάιο η scope ratings Η Scope Reddit έχει κάνει το πιο, την πιο μεγάλη πρόβλεψη. 6,5% από 3,6% και 4,8% που έγινε τον Απρίλιο και τον Μάη. Φάρτε λοιπόν και της, τη βροχή αναβαθμίσεων τη ελληνική οικονομία. Σημαίνει ότι προβλέψα προβλέψει θα Όχι, δεν σημαίνει ότι θα βεβαιωθούν. Σημαίνει ότι προβλέψα προβλέψει θα hoy, es mi asalto con las CTT's puta joder con las CTT's joder, cuando van a arder joder con las CTT's puta Τι μα διαβάζει τότε από 10 οίκους τα καλά που θα συμβούν στον τόπο αφού δεν θα επιβεβαιωθούν ή δεν έχει σημασία αν θα επιβεβαιωθούν Τέλο πάντων τα ακούσαμε για να νιώσετε και εσείς καλύτερα ότι πάμε πολύ καλά τα πράγματα το καταλαβαίνετε το βλέπετε Ελληνοφρένια αυτό που ακούμε 2110 80, -80 πάρτε τηλέφωνο εκεί εμείς ακούμε το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις Έλα μουρτρελά πού είσαι. Θέλει να πούμε. Τι κάνει, να σου φορέ πώ και δεν βγήκε το άλλο το απόκλημα του βαρελιού. Μην μιλάτε έτσι για τα αποπλήματα του βαρελιού. Λοιπόν, ξέρει τώρα ποιον λέμε. Για να δώσει καμεία συμβουλή στο βιαστή. Πώ να τη βγάλει έτσι με δύο χρονάκια. Θα μπορούσε, το καλέσαγια έδει και πήγε τσίσα. Ναι, Στο μύθο μα. Τι να την κάνουμε την ΕΔΕ. Α, φίλε, συγνώμη, συγνώμη, αφού θα γίνει Ε, ετελείωσε. Ε τελείωσε, Το θέμα ετελείωσε. Θα μπει τάξη. Ε τελείωσε. Ε τελείωσε. Μίσω πω μπορεί να το κάνουν και παρατήρηση. Καλέ. Για να βάλουν όρθιο στη γωνία να βγαίνει μόνο στον να φτιάχνει. Ναι, ναι. Να τον βάλουν στη διαθεσιμότητα, να παίρνει το 70% του μισθού έχει περισσότερη ώρα να βγαίνει στα κανάλια. Σωστό. Να σα ρωτήσω. Το ασουρού υπάρχει ή έχει κλείσει αυτή αυτό το μαγαζί. Το ασουρού υπάρχει, άμα κάνουν τίποτα καταγγελία στη ΣΥΡΙΖΑ για να λογακρίουν καμιά σατηρική εκπομπή σαν τη δικιά μα, α πούμε. Από. Σε ε, κάτι ε... τέτοια υπάρχει. Έχουν και τα δίκιά του όμω. Ναι, όχι. <laughs> <laughs> που λέει να μου κάνει τίποτα πάντα σπουδε, κέρα. Θα έπρεπε να πει εγώ στο βιαστή.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 Να σου πω εσύ, τι θα γίνει με τον Μπογδάνο, θα στροίει τόσο πολύ χρόνο. γιατί δεν είναι γλυκούλη, δεν είναι Ελα Νότ. Δηλαδή. Συγγνώμη, συγγνώμη, Δεν θα πω για τι αίθιε τη που διαβάζει τα μηνύματα, από μπορεί να καταλαβαίνει τίποτα στο τέλος. Βάζει ACD και καλά για να το παίξει αναλλακτική Και σιγά του ACD και και αυτό. Το είναι εσύ που Εγώ να ακούσω Ελά, σου πω από πού σε παίρνω τηλέφωνο. Από πού? Ποντά στην Πάλαια. Και? Τι και? και? τι έγινε. Δεν έλα με ρωτήσει. Γιατί. Φόρτισες, πού ήρθα κούλη εδώ. Φόρτισε. Φορτίστηκε. Ελά, σου πω. Μα είπε τα στροπελέκια, μα Εγώ. Ναι, εσύ. Καλά ε... κάνει και σημαστροπελέκια. Φόρτισε τον κόλο σου. Δε, δεν είμαστε παλίτσα. Προσβλήθηκα, να ξέρει. Όντω. <laughs> δεν πειρά. <πήρα>, Τσίπα να <laughs> χτίσει, θα σου περάσει. Σεβαλλο ανοιχτή ακρόαση στο κινητό. Ξακούγαν όλοι οι αστυπαλίτε που τη έλεγε τα στροπελέκια, να ξέρει. Ωραία, άρα να που δεν θα πάω διακοπέ. Μου διευκολύνει τι mm, διακοπέ. Θα έρθει, θα έρθει. Εδώ είσαι. Τι να έρθω, <laughs> <νογράτα> θα με. <laughs> έλα εντάξει, δεν σε έβαλα σε όλε τι διακοπέ. Ευχαριστώ τώρα. γιατί λέγα πού να πάω, πού να πάω, <laughs> τουλάχιστον ξέρω πού να μην πάω. Να, μειώνονται τα νησιά. Έλα, ρε, εδώ θα έρθει. Να έρθω να κάνουμε τι, Ελευθεραπεία κάτω από την ανεμογεννήτρια. <laughs> δεν έχουν πει ακόμα, να σε φορτήσουμε. Αν έρθω αφόρτιστο, να έρθω κυριολεκτικά να φορτήσω τι μπαταρίε μου που λέμε. Ναι, έλα. Τέλιο. cansará en mi frenia no Ναι, γίνεται στο site στο ίντερνετ να βάλετε κάτι αντίστοιχο με την ώρα του λαού όσον αφορά κάποιο μονόλο που έχει κάνει ο καλαμποχή. Μονόλογο του Καλαμούκη, και θα σα αυτοκτονίσει ο κόσμο. Δεν πειράζει, χρειάζεται πολλέ φορέ να τα βάλουμε να το ακούνε κάτι φασισταριά γι' αυτό. Το φασισταριό τη μισές λέξη δεν τι καταλάβει. Εντάξει, δεν πειράζει, θέλουμε να τα ακούμε εμεί. Εντάξει. Βλέπε. Άμα είναι για σένα τότε πέστε. Γοράπεται τα άπναντα του Καλαμούκη. Τα άπλα του Καλαμούκη τι κομδεί να αυτή, βέβαια. Ευτώ, δεν πάρω το κέξα δεν Joder con las Joder van a arder. Joder con las CTTs. Puta CTT. Y Elada, θα Στη διαδικασία ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια Η συμφωνία στο άρθρο 2 ρητός απαγορεύει στην Ελλάδα να βάλει βέτο στην ταξιακή πορεία των Σκοπίων Με Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι Πεντακάθαροι δεν θα πει τίποτα Τίμη και ηθική Η κυρία Μακρύ είναι ψυχολόγος Τη θυμόμαστε όλοι από τις εκπομπές σκουπίδια του Ανδρέα Μικρούτσικού Τα μεσημέρια κάποτε που ήταν εκεί και ρύθμιζε τα Όλου αυτού του καυγάδε. Το τελευταίο καιρό βγαίνει σε πρωινέ εκπομπέ και μιλάει για τα γνωστά θέματα. Μίλησε και για την δολοφονία στα αγγλικά νερά και μίλησε για τον Μπάμπι ε, και είπε τα εξή. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κυρία Μάμπη. Κύριε Παναγιώτη, θα δείτε και την γοητεία στην όλη τη έκθεση mm. κατά τη διάρκεια τη δίκη. Θα δείτε μια γοητευτική προσωπικότητα που θα αρχίσετε και εσεί να είστε followers. Για τον Μπάμπη όλα αυτά. Τον δολοφόνο, ότι θα δούμε μια αγωιτευτική προσωπικότητα στη δίκη που θα γίνουμε όλοι followers. Αυτό είπε η ειδικοί. Αυτά ακούγονται στι πρωινέ εκπομπέ. Επειδή φτάνουμε προ το τέλο, σήμερα στην Λύπολη έχει μια ωραία εκδήλωση. Η πολιτιστική ομάδα του Δευτέρου Γυμνασίου Λίπουλη, ο Σύλλογος Γονέων και Κυδεμόνων, μα προσκαλούν στην προβολή τη ταινία για τον Τάσο Λιβαδίτη, τη ταινία του για τον Τάσο Λιβαδίτη, με τίτλο Μόνο όταν είσαι παιδί, φτύρεσαι ακίνδυνα από τα όνειρα. Θα ακολουθήσει στην Reunion. Ένα τραγούδι για την πολιτιστική. Πέντε σχολικέ γενιές μελών τη πολιτιστική ομάδα του σχολείου συναντιούνται και τραγουδούν μαζί σήμερα, όλα αυτά το βράδυ, στο Υπέθριο Θεατράκη Μεσηνεία και Κεφαλαινία στι 9. Αποχαιρετούν έτσι την καθηγήτρια και υπεύθυνη τη πολιτιστική ομάδα, η οποία παίρνει σύνταξη, την Τζενισιούτη και μαζεύονται και οι πέντε γενιέ τα τελευταία χρόνια να τραγουδήσουν για αυτό το λόγο. Πολύ ωραία εκδήλωση. Δροσιά Έχει, πλαγέ του ημυτού. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Έχουμε τι παραγγελίε αφιερώσει, μα πάνε. στις διαφημίσεις το ακριβώς τη ώρα για το μου Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Βάλε και την αφιέρωση που σου είπα την άλλη φορά, ρε, κολλάει με όλα. Τα ψέματα, οι διαψεύσεις και η αλήθεια. Με το εφετείο, με την πανδημία με το χασίσι, με τα εργασιακά, με την υγεία, με όλα. Πάει με όλα. Βάλε, με υπόκρουση το μηχανισμό του άσημου. Με πείσανε να γίνω ρεβίζιο Και να γυρίσω δύσκο. Θα έρθει όμω καιρό που κι εσύ θε να πιστεί. Πως έτσι δεν τη βρίσκω Καταρχάς σήμερα έχουμε την uh, συμπλήρωση των uh, 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω το εφετείο Ξέραμε ότι θα ήταν παντελώς φύσια δυνατόν 14 με 15 μέρε μετά να μην έχουμε των κρούσματον Θυμώσαστε ότι όταν έγινε η δίκη της Χρυσή Αυγής μαζευθήκαν πολλές χιλιάδες κόσμος Πολύ έτσι σωστά, από τα δικαστήρια σωστά. Δεν το είδαμε ευτυχώ να μετατρέπετε σε κρούσματα Τι να κάνω ήταν γραφτό Θέλω, δεν το θέλω, ότι τραγουδώ. Να το πουλώ, να σίσω. Το 2018 δεν ήμασταν όριμοι να αναγνωρίσουμε τι μεγάλε προοπτικέ που έδινε η φαρμακευτική κάναβη στην ανάπτυξη ελληνική οικονομία. Ο πάφο στην εξουσία. Σίγουρια και δώξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι ποσέ χιβίδα.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 Επειδή λίγο το, το έχω ονείρωξει κάθε φορά που τον βλέπω, oh. το, το κάνω εικόνα. Oh. Και επειδή η λύση δεν είναι ούτε το Ιεσουρού, ούτε η ΕΔΕ, ούτε τίποτα, κάνει μου λίγο για την Παρασκευή ένα λίγο. Βάλει και όλε αυτέ τι μαρκέ που λέει και βάλει ένα βιντεάκι που κάτω στιγμή είχε φάει ένα ξύλο. Και έλεγε το σηκώ, μου σπάσαν το σηκώ, μου σπάσαν τα πλευρά, μου σπάσαν το έτσι. Για ποιον λέμε καλέ. Τον παλιά καρμία, κατ' ουσίαρα. Α, είχε φάει ξύλο? Ναι, ναι, ναι, από δικού του όμω. Χείρε την ταξιδωμία μεταξύ... Τι, <laughs> Όχι, Όχι, όχι, είχαν κάνει και ένα συνέδριο συνδικαλιστών των μπάτσων εκεί. Ένα φοβερό παλάκι καλύτερο από το δικό σου και τι παίζανε μεταξύ του. Αλλά πια στο Σύναλλι μου σπάσαν το σηκώτι, μου σπάσαν τα πλευρά, μου ρίξανε κλωτιέ, μπουνιέ. Εκεί με το να, να λέει όλες αυτά, όλα αυτά τα ωραία που βγαίνει και Εμένα λέει. Αρέ... Εμένα μου αρέσει που λέμε τον μπαλάσκα συνδικαλιστή των αστυνομικών και δεν εκπροσωπεί κανέναν. Δεν είναι πια. Τι πω, αυτιά τον έχει προσλάβει μάτζε, ε, Φαίνεται ότι είναι αλλοδαπή, ενδεχομένω είναι από το Ανατολικό Blog. Του άκουσε ο νεαρό πιλότο λόγω του ότι είναι και προσωματή. Ήρθαν μια ομάδα από αυτού, μα έδιναν, μα χτύπησαν και μα προπαιρε. <εβλάκησαν> Έχει γίνει ένα ωραίο θεατράκι στο ίντερνετ για να χτυπάνε τον άτυχο πιλότο Με χτυπήσανε με μπουνιές στα πλευρά και με προθοκοπήματα στο πρόσωπο για να με βγάλουν έξω από εκεί που με έβαλαν οι συνάδελφοι με τον ψήφο τους Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν αυτός Μα χτύπησαν άγρια, μα ξυλοκόπησαν και μα πέταξαν σαν τα ζώα έξω από το σωματείο των αστυνομικών τη Αττική. Εκείνη τη στιγμή που σκότωσε την γυναίκα του, εάν ήταν ασχέ γεγονό μέσα στο θυμό του και μέσα στο τάχασε και τρελάθηκε, εάν έπαιρνε τη λίγο με την αστυνομία, δεν θα πήγαινε ούτε τέσσερα χρόνια φυλακή. Τώρα θα σα απίσημη του <στονίξεις> φυλακή. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, έχω σπάσει, σπάσει η μύτη μου, μου έχουν χτυπήσει τα πλευρά μου, το σκότιμο, μου έχουν χτυπήσει όλο μου το κορμί. Πολλά είναι, κυ Χαμογελάω στο κοινό Να του αλεύω για να το μερεύω Να του σφυρίζω, να τον ενενουρίζω Να το φουντόνω. να το ξεφουσκώνω Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο Έλα στο φέρνει, ο αναρχόδα είμαι. Είμαι στο νησί μου, στη Σάμο, και γίνεται τη <Xioso> Δεν με σκαμπό να κάτσο. Εσεί κύριε Υπουργέ θέλετε να πάτε φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Λέω θέλω, αν θέλετε, ακούσετε μια συμβουλή, κλείστε από τώρα γιατί στην Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. <Xlk> το πάνω. Τα <XUnis> μου <σκάμπολο> και Εν τω μεταξύ, έχω και ένα φιλαράκι. Τώρα μου κάνει μασά. Και λέω: θα Πάρω ένα τηλεφωνάκι. Είμαι σε καλό μου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Μία παραγγελία θα για την Παρασκευή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλει από νεύμα. Το μείνε εκεί που είσαι. Στην πρώτη στροφή, είσαι παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη. Χωρί καμία καθυστέρηση και με ακμαίο πνεύμα. Δεν υπάρχει απέτηση. Βένα λαστοδέρμα. Νεύμα. Χτύπανε δυνατά μέχρι το τέρμα. Đέρμα. Στο θέμα μα, πούμε. Παρέφηκα τα ίδια. Θα παλούμε. και μοφέ νομίζω θα. Αρκούνε, ήρθαν κιόλα τα Χριστούγεννα, θέλετε να τα πούμε. Yeah. Λοιπόν, ακούμε, ήρθε η ώρα για να δούμε. Κι είναι βασική, ποια είναι απλή ρομαντική. Ποιοι, yeah. ποιοι πρωταπληκτέ και ποιοι καμαεθνικοί. Yeah. Ξέρετε ποιοι είστε, καλά στην τελική. Yeah. Να πάτε στην επίδαυρο, είστε όλοι τραγικοί. Yeah. Μην μ' ακούσει πολύ, μαζί μου θα πα κόλλημα. Με κόλλημα, yeah. θα σου κάνω κηδεία χωρί πρόβλημα. Yeah. Βούλοσε το, yeah. θυμάσαι όταν στο λέγα. Yeah. Μαζί μου yeah. τα ξέρει yeah. τα υπόλοιπα. Yeah. Μην εκεί που είσαι, μη ζητά Γιατί δεν τώρα, μισό μισό μου υπάρχει.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 Γιατί καλά. Είπατε το ποσό που θέλατε Το είπα Ναι του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ Θέλω Εγώ λέω Τι όπω όπως ξέρετε οι καλογέρι ρούχων Εδώ είναι Άρα. σε γεμάτους καλογέρους Όλα Άρα τα μοναστήρια πέρα. που μας παίρνουνε Εγώ σε πήρα τηλέφωνο γιατί μου Του λέω ποιος είπε σε να... Μου λέει καλοφίλη μου αποστόλης Λέω Δώσε μου το τηλέφωνο να τον μιλήσω. Αν θέλετε, μπορούμε να δώσουμε και ένα αρχαιολινικό έτσι, μια αρχαιολινική εσάντ. Θέλει να κρεμάει πάνω στην κούκλα τα μπουξεράκια του, α πούμε. Α, τέλειο. Τότε εσεί είσαστε γνώστη του θέματος. Καλέ το κάνουμε, εμεί το κάνουμε αυτό συνεχώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνεσαι ότι νομίζει. Μπορώ να την κάνω με τα χέρια προ τα πίσω να μοιάζει με την νίκη τη αμοθράκη. Θα πάει γύρω στα 700. Δεν μου λέτε. Εσεί τώρα. κοντά <γλύφοντας>, έρχοντας πάτε. Γιατί, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Για να πληρώσει το τσουλή, για αυτό. Ο το παλικάρι μας Ο <Το> γουστάρισα, <Το> <Το> ναι. <τώ> Και <τώ> δεν τρέπομαι <εποίη> <τώ> να το πω. Και είναι ντροπή. <τελ>. Είναι ντροπή. <τώ> Ε, Α, εμένα Μους φάνηκε τώρα Με φάνηκε είσαι κουνιστός Πάει τελείωσες Εγώ είμαι κουνιστός Κουμάς την αχλειά Μάλλον αυτός δεν κράτησε το λόγο του Ότι ουτισταν στάν νομίζω τώρα το χοντρένεται ναι. Κάτσε καλά Γιατί ξέρει κάτι Τε. ξέρω και το σπίτι ξέρω και την να Σε φτύσω από κοντά Τροπή σας φτυνιάρικο αυτό λαϊκίστικο σου είναι μου πάνε να κρύβει στα τρότα Τον καθιέρομένον Να διατηρήσω με τα οικονομικά Των ευαρέστημένων Έλα ρε μαζίκα Αποστολής ώρες να σε πιάσω Λοιπόν επειδή θα κλείσεις αυτό το μήνα δύο παραγγελίες. Απόστολος και μόνος ο ταχυδρόμος Έρχεται με το μιτσιά Το τραγούδι Η μοναξιά του με ένα διτροχοργόνι Οι δυο σακάκι χρόνια και δύο παντελόνι Τέλειωσε η Στολή στην ίδια απόστολη, στο πέρα δόθε μια ζωής που τρώνε οι δρόμοι. Τρέχουν οι μέρες και οι μήνες, τρέχει ο χρόνος και τα σαν το χθε και κλέφτης κι αστυνόμος. Με ένα κρυφό σαράκι πάνω στο μηχανάκι, σαν Ιερά Απόστολος, απόστολος και Μόνος. για τα 70 χρόνια παπανδρεϊσμού στη χώρα. Καλό, καλό τέρι, αγόρι μου. Η σωτηρία της Ελλάδας έχει όνομα Γεώργιος Παπανδρέου παππού. Έσωσε τη χώρα από τους κομμουνιστές Έσωσε τη χώρα από τη δεξιά Έσωσε τη χώρα από τους άγγλους Έφερε τη δημοκρατία και χόρτασε ο κόσμος ψωμί τη ξενιτιάς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 Έσωσε τη χώρα από τον καπιταλισμό Έφερε τον σοσιαλισμό Και χόρτασε ο κόσμος Ψωμί πολύ Η Οικογένεια Παπανδρέου 70 χρόνια προσφορά στην Ελλάδα 70 χρόνια σωτηρίας Σιγουρια και δόξα το Θεό Τα καλά στον καπιταλισμό Είναι ποσέ έχει βίδα. Θέλω να μου βάλεις τους επιζώντες του διστόμου, αν δεν τους έχετε βάλει, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς πότε πέφτει. και να μου βάλεις τους Member. έτσι δεν τους λένε, εδώ διστόμο. Για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νέοι, γιατί με την καφρίλα νομίζω ότι τελικά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Φωνέ κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Εδώ είναι δύστομο κι όσοι βολεύτηκαν στις μίμεις στην αποδυνιά Όσοι σκεπάσαν με την πούλβερη του χρόνου τους κατοπινούς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 Με το δίκιο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θα μου βάλει ένα τραγουδάκι. Άντε, να σου βάλω. Ωραία, θα μου βάλει το χινάρια και κουβάδε από χαντιστραγκέτα. Είναι ένα μισή λεπτό. Okay. Χινάρια και κουβάδε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαρώ να, να τα ακούσει. Άντε, ευχαριστώ. Χινάρια και κουβάδε, τρακόσυλα καμάδε. Και είμαι στυλοφούα. Συνεχώ τρελομορώ. Μέσα στη πράπα πλήτω. Δεν έχω ούτε για ζήτο. Μαυρό κοντά Κοιτάζομαι στη τσέπη, δεν είναι όπως πρέπει Παλιά κάτι μόνο έβρα συχνάζανε εκεί Το κουμπαρό θα σπάσω, να βάλω λίγο γράσο Κανά που κρίση οικονομική Το τζάμπα έχει πεθάνει και εμείς όλοι σαχάνει Κοιτάμε τι θα αφήσει στη διαδίκη ο παππούς Μαύρη κάτι θα κάνω, που πίνα στο Μιλάνο Θα φτιάχνω κομπολόγια για κουλούς Θα τον παίξω κι εγώ oh, oh, oh. Στο μηχανισμό από τα αυτιά τον πιάνεις στο λαγό Τον Πελοπίδα τρώσε με μια τσιμπίδα Στην Παρθενόπι χαρίζει ένα τόπι Και με τα χρόνια γυρνάσαι στα σαλόνια ξεχνας πια μάνα, σε γένα στο κλάμα Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη Μάθε να πει αμάν πια και πάσε στα κομμάτια Και άιστα κομμάτια. Με πείσανε να και να γυρίσω δίσκο. Θαρθεί θα που κι εσύ θα πιστείς πως έτσι δεν